Φίλε και φίλοι του Radio Music Heaven, καλησπέρα σα. Το Ex Libris είναι για μια ακόμα Κυριακή στα μικρόφωνα του σταθμού μα και θα σα κρατήσουμε συντροφιά για το επόμενο δύο ε, Ο Η ε εκπομπή είναι με παραγωγό τον Μιχάλη, Mike Bucklaver, όπω είναι το ψευδόνιμό μου στο Music Heaven όπως ε, κάθε φορά θα μιλήσουμε για, κυρίως, με κύριο θέμα την Ανάγνωση της βιβλία και τους Αναγνώστες. Είμαστε πάλι μαζί μετά από 15 μέρες την προηγούμενη Κυριακή. Δεν πραγματοποιήθηκε η εκπομπή όπως ε, θα θυμάστε, αλλά όπως εξήξησα ήταν για άξιδε τον κόπο, για το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήμουν στην Αθήνα όπου εκτός από το φεστιβάλ λίγο στο Ζάπιο παρακολούθησα τις εργασίες του Φαντάστικον 2015 και τι είναι το Φαντάστικον είναι το πρώτο πανελλήνιο συνέδριο που έγινε για το Φανταστικό και η σημερινή εκπομπή είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένη σε αυτό γιατί πραγματικά Πέρασα τόσο καλά και ε, είδα πολλά πράγματα, γνώρισα πολλούς, ε, πολλούς υπέροχους, οφείλω να πω, ανθρώπους και όλο αυτό το φανταστικό, ας μου επιτρέψετε, το λογοπαίγνιο κλίμα που, επικρατούσε, που επικράτησε το προηγούμενο διήμερο θα επιχειρήσω να σας το μεταφέρω μέσα από την εκπομπή μου, έτσι ώστε ε, όσοι δεν πήγατε να ζηλέψετε βασικά και του χρόνου να είσαστε και εσείς εκεί, αλλά όσοι πήγατε και μας ακούτε να συμμετείχετε τις όμορφες στιγμές, πραγματικά όμορφες στιγμές που περάσαμε εκεί πέρα και να πάρουμε ε, βαθιά ανάσα, δύναμη και να συναντηθούμε πάλι του χρόνου όλοι μαζί και ακόμα περισσότεροι. Και φυσικά, όπω οι τακτικοί ακροτέ τη εκπομπή γνωρίζουν, οι σημερινέ μουσικέ επιλογέ ξεφεύγουν λίγο από την ε, κλασική. Από την αυστηρά κλασική, αυτό το κλασική μουσική και ε, πρόκειται για, θα ακούσουμε σήμερα, συνθέσεις οι οποίες είναι εμπνευσμένε από τον υπέροχο χώρο της φαντασίας. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το πρώτο μου κομμάτι για σήμερα. Over the misty mountains cool. To dungeons deep and caverns old, the pines were roaring. Oh. και φαντάζομαι οι περισσότεροι από εσά αναγνωρίσετε την υπέροχη σύνδεση του Howard Shore over the Misty Mountains από το Hobbit φυσικά από την ταινία Hobbit δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με κάτι άλλο από Tolkien βέβαια από τον υπέροχο κόσμο που έχει δημιουργήσει ο Tolkien και παραμένει πιστεύω ο πιο δημοφιλή ο πιο γνωστό αν θέλετε, συγγραφές στο χώρο του φανταστικού σε σημείο. Πάρα πολύ ταυτίζουν τον κόσμο του φανταστικού με τον κόσμο του Tolkien. Βέβαια, το φανταστικό έχει πάρα πολλές ε, πάρα πολλά είδη, πάρα πολλές ε, εκφράσεις ε, και δεν είναι μόνο για ε, αυτό που λέμε δεν είναι μόνο η επική Φαντασία δεν είναι μόνο δηλαδή ένας κόσμος μεσεωνικός με δράκους και μάγους. Είναι πολλά περισσότερα ο κόσμος του φανταστικού. Και για να προλάβω ενδεχομένω κάποιους χαριτωμένα να το πω γκρινιάριδες, να πω ότι ο κόσμος το φανταστικό έχει αμέσως σχέση με το θέμα της εκπομπής, με τα βιβλία έχει σχέση φυσικά με τη λογοτεχνία. Ε, δεν έχω κρύψει ποτέ στην εκπομπή την προτιμήσή μου, θέλετε τη... το τι μου αρέσει η λογοτεχνία του φανταστικού ε, βέβαια δεν περιορίζομαι μόνο σε αυτή αλλά είναι από τα αγαπημένα μου ήδη λογοτεχνία του φανταστικού και ε, όλα αυτά τα οποία ε, θα πούμε και είδαμε σήμερα βασίζονται, πατάνε πάνω σε βιβλία πάνω σε ιστορίες, πάνω σε μυθιστορήματα, σε διγήματα της λεγόμενης φανταστικής λογοτεχνίας. Επομένως ε, όχι απλώς έχει άμεση σχέση η εκπομπή πιχόλησα το εξελίμπρες με το φανταστικό αλλά θα έλεγα το φανταστικό αντιπροσωπεύει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του της λογοτεχνία ε, αν θέλετε και ένα κομμάτι το οποίο έχει ε, φανατικούς θα μου επιτρέψετε με την καλή έννοια φανατικούς ε, οπαδούς. Ε, καταρχάς για, για μένα ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο ε, διημέρο, ένα πολύ ιδιαίτερο event ε, αυτό το ε, συνέδριο ε, είναι κάτι το οποίο δεν, δεν πίστευα ε, δεν κάποια στιγμή πριν από χρόνια δεν περίμενα ότι θα γινόταν και έκανα τα δύνατα δυνατά από τη στιγμή που έμαθα ότι θα διαγραφθεί να παρουσιαστώ. Αλλά θα σας τα πω σιγά-σιγά. Ε, ε, αν, αν ξεκινώ να λέω ευχαριστίες τώρα ε, για όλους τους ανθρώπους που ε, με βοήθησαν να Περάσου καλό μέρος ανθρώπου που γνώρισα, δεν θα τελειώσουμε, θα φάμε και αυτή την εκπομπή και την επόμενη, που φοβάμαι, ε, τι να πω, ήταν δεν όλοι του υπέροχοι, να το πούμε έτσι, ε, θα μου επιτρέψετε όμως δύο γενικές δύο μεγάλες ευχαριστίες που πρέπει να πω η, μία πάει δικαιωματικά στα παιδιά της Οργανωτικής Επιτροπής και στους εθελοντές οι οποίοι ήτανε η κόλλα, αν θέλετε, οι ψυχοί οι, οι άνθρωποι που πραγματοποίησαν αυτό το συνέδριο για να μπορέσουμε να το απολαύσουμε όλοι οι υπόλοιποι και οι οποίοι ε, έκαναν εξαιρετική δουλειά, ε, αφιερώνοντας πολύ από το χρόνο τους, ε, θυσιάζοντας οκτός ε, από τις ώρες, θυσιάζοντας προσωπικές τους προτιμήσεις, πράγματα που δεν να κάνουν, αλλά έπρεπε να είναι εκεί για να Κάνουμε κάποια πράγματα για να απολαύσουμε κάποια πράγματα όλοι οι υπόλοιποι. Ά, λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ ε, στους οργανωτές και τους θελοντές που έκαναν πραγματικότητα το φανταστικού 2015. Και ένα δεύτερο ευχαριστώ, να ευχαριστήσω τους φίλους και συνεργάτες, ας πούμε τρέψετε, τα παιδιά από το spoilerallert.gr που για όλο το διήμερο με φιλοξένησαν, του, στον τάντ, τάντους, το περίπτερό τους. λοιπόν, να τους βοήθησα και εγώ λίγο ε, όσο μπορούσα, αλλά ήταν ε, πολύ ευηγενική φιλοξενία τους που είχαμε μία βάση εκεί πέρα και να μπορέσουμε να ε, μαζέψουμε, να, να δούμε το συνέδριο και να μαζέψουμε όλο μας το υλικό. Επομένως, θα και πάλι να ευχαριστήσω που έχουμε και όλο τον κόσμο τον ε, οποίο είδα και που έβαλε το λιθαράκι του για να πραγματοποιηθεί αυτό το συνέδριο και να ε, τρέξει, ε, άψευγα θα έλεγα, ε, και αν σκεφτεί κανείς ότι ε, χω, δεν έχω τα επίσημα νούμερα, αλλά η αίσθησή μου από συζητήσεις με τα, ε, με, και με φίλους και με αυτά που έβλεπα εκεί πέρα, ε, Τουλάχιστον 2.000 άτομα πρέπει να πέρασαν εκείνο το διήμερο από την Ελληνοαμερικανική Ένωση. Ξέχασα να πω ε, το χώρο που μας φιλοξένησα, με συγχωρείτε, στο κέντρο της Αθήνας, Μασαλίας. Φαντάζομαι γνωρίζετε την Ελληνοαμερικανική Ένωση που παραχώρησε το, το χώρο για αυτό το ε, υπέροχο το φανταστικό, ε, για μένα διήμερο, δεν ξέρω αν ακούγουμε λίγο ε, συγκινημένος, αλλά ε, αυτή είναι, είμαι συγκινημένος, είναι η πραγματικότητα. Ήταν για μένα ένα όνειρο ετών, να το πω. Έτσι, ε, ένα συνέδριο σαν αυτό που παρακολουθήσαμε. Πάμε στο επόμενο κομμάτι και επανερχόμαστε. <Το> Φαντάζομαι όλοι αναγνωρίσατε το, θέμα, το κεντρικό θέμα από την ταινία από την τριλογία Star Wars και φαντάζομαι ότι όσοι είστε φανετικοί καταλαβαίνετε γιατί λέω τριλογία υπολείπει θα μάθετε και μην μου πείτε τώρα τι σχέση έχει το Star Wars με τη λογοτεχνία ε, του φανταστικού. Είπαμε ότι το φανταστικό είναι μια γενικότερη ε, Ομπρέλαν θέλετε μια γενικότερη έννοια που σαφώς περιλαμβάνει και την επιστημονική φαντασία είτε στην πιο σοβαρή της, να το πω έτσι, στην πιο hard science μορφή της, ε, π.χ. η Arthur Klaark, η Sarcastimov, τους έχουμε, έχουμε ξαναπεί για αυτούς, όσο και στην πιο... Εμπορική, αν θέλετε, εκδοχή της, την πιο περιπετειώδη εκδοχή της. Έτσι, βέβαια, ε, το Star Wars ξεκίνησε από ταινία και μετά είδωσε, ε, ήταν η βάση και για βιβλία και για άλλα και για μια ακόμα τριλογία, η οποία είναι εμφυλεγόμενοι, ξέρουν οι φανατικοί. τι λέω και για, την, και για άλλες ταινίες που έρχονται και ας ελπίσουμε ότι θα είναι, ότι θα είναι καλές ε, πας πριν πτώσει. Ε, έτσι, για την ιστορία του Τζονου ε, ο Συνθέτης και το θέμα από το Σταρ Γόρος. Ε, έλεγα προηγουμένως για το Φαντάστικο πως συγκινημένος είμαι, ε, θα μου επιτρέψετε να σας πω Α, σύνομαι, να καλησπηρίσω πρώτα και τους ε, πρώτους μας ε, ακροατέ να καλησπηρίσω τον φίλο και συμπαραγωγό, των Κώστα ο οποίος ε, ήρθε και αυτός, ε, στο, τον, ε, τον έπισα και μετά την ε, συνάντησή μας, πια ένα καφέ μαζί πέρασε και αυτό από το φαντάστικον έτσι να πάρει μια ιδέα περιτήνως πρόκειται πιστεύω ότι του άρεσε θα δείξει στην πορεία φυσικά την Ευελήνα και την Έλληνα, τακτικές ακροάτριες την Νικολέτα που μου είδε εδώ στο facebook ότι με ακούει ε, καθώ επίσης και τους υπόλοιπους ε, φίλους το, ε, που μας ακούνε και δεν τους, μπορώ να τους δω δεν είναι μέλη στο music heaven ε, μπορείτε όμως να κάνετε ένα like στη σελίδα της εκπομπής στην ε, ε, μετάδοσή της και να δω και ποιοι είστε που μας ακούτε και φυσικά τους φίλους από το Live24 εκπέμπουμε και από εκεί και σας καλυσπερίζω ε, όλους να πω ότι ε, ε, ότι μπορείτε να μας ακούτε είτε απευθείας από το Radio Music Heaven όπου υπάρχει και ειδικό πεδίο που μπορείτε να στέλνετε μήνυμα στον παραγωγό εδώ και να το, ε, και να το βλέπουμε και φυσικά, όπως είπα ήδη, μέσω του Live24 ε, είμαστε στα, το, στα Web Radios, τα διδεκτικά ραδιόφωνα, ψάχνετε το Radio Music Heaven και ε, έτσι μπορείτε να επικοινωνείτε και μαζί μας. Ε, επίσης, γνωρίζετε να πω, facebook, είπαμε, οι εκπομπές του Music Heaven έχουν τη σελίδα τους στο facebook όπως και ο σταθμός. Μπορείτε λοιπόν και μέσω της σελίδας της εκπομπής να επικοινωνείτε ε, μαζί μας και να μας γράψετε τις απόψεις σας Ακόμα, και να κάνετε ε, παρατηρήσεις, σχόλια, διορθώσεις, να μας δίνετε και ιδέες για επόμενες επομπές ή για πράγματα που θέλατε να συζητήσουμε στον αέρα. Ευτυχώς το διαδίκτυο έχει καταστήσει εφικτή αυτού του είδους την ε, επικοινωνία. Και φυσικά, όσοι παρακολουθείτε στη, στο Goodreads προσωπικά, ελεύθερα και εκεί πέρα μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σα. Θα τα περάσω και αυτά στην, στην εκπομπή. Ε, θα μου επιτρέψετε τώρα να σα πω, ξεκινήσουμε μια ιστορία ε, προσωπική. Η μου ιστορία πώ βρέθηκα εγώ στο, στο χώρο του φανταστικού. Ε, ήταν, ήταν έτσι, τέτοια εποχή που έγινε και το φαντάστικο ε, πριν από 25 χρόνια στην ουσία και το 1990 για όσου φαίνεται να μετρήσουν ε, εκεί όπω περπατούσα κάπου στην Αθήνα και ε, βιβλιοπολία. Έψαχνα βιβλία, έπεσε το μάτι μου σε μια πολύ ενδιαφέρουσα βιτρίνα. Ξέρετε, είναι αυτές τις στιγμές που βλέπεις κάτι και συνειδητοποιείς ότι αυτό είναι που έψαχνες, ε, έψαχνες μια ζωή, να το πω έτσι, χρόνια τελείωτα. Είχα υπόψη μου που από παλαιότερα την ύπαρξη του αυτό που λέμε σήμερα φανταστικός έτσις εκδοχές τους, ε, αλλά ε, ήξερα φερρπίν για τα ε, παιχνίδια ρολών των Dungeons Dragons, ήξερα ε, ότι υπήρχαν τέτοια πράγματα, ήξερα ε, ότι υπήρχαν διηγήματα α, ως τα ελληνικά, όπως καταλαβαίνετε, με φαντασίες. Η πιστημονική φαντασία ήξερα κάποια βασικά πράγματα, αλλά ε, καταλαβαίνετε ότι τις εποχές Εκείνες δεν ήταν και ειδικά στην ελληνική επαρχία που μεγάλωσα, δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν εύκολο να το βρεις και Φυσικά δεν υπήρχε και διαδίκτυο για τα αναζητήσεις μας. Φαίνεται περίεργο σήμερα που η κάθε πληροφορία είναι δευτερόλεπτα ε, μακριά μας. Το πόσο δύσκολο ήταν τότε ε, πρώτης μεγάλης ανάπτυξης του διαδίκτυου, πρώτου 95, αν θέλετε να όχι να δω καιρό, το πρώτο του 2000 αν θέλετε να βάλουμε ένα χρονικό όριο κάποιος να μάθει μόνο γιατί το ότι υπάρχει κάτι. Και φυσικά δεν ζητάμε για 90 χρόνια για να ε, ευκολίες που έχουμε σήμερα να αγοράζουμε βιβλία και λοιπά από εξωτερικό και δεν υπήρχαν απλά αυτά τα πράγματα, τέτοιες ευκολίες. πάση περιπτώσει είδα τότε, περιεγμένος, πάλι μου έπεσε βιτρίνα της Κάης σας. Ε, του, της γνωστή αλυσίδας πλέον καταστημάτων τότε νομίζω ελάχιστα ήταν τα καταστήματα και αμέσως είδα, κατάλαβα ότι αυτό είναι που ε, τόσα χρόνια ήξεω ότι υπάρχει και είχα ενδιαφέρον ε, τα υπόλοιπα είναι ιστορία να το πω έτσι ε, μπήκα και εγώ στον υπέροχο αυτό χώρο του φανταστικού ε, διεύρυνα της μου γνώρισα και άλλους φίλους, παιδιά που ασχολούνται και φυσικά ασχολούνται και μέχρι και σήμερα και πολλούς από αυτούς τους παλιούς ε, φίλους και ε, συντρόφους και συμπολεμιστές σε περιπέτειες τους ε, είδα με χαρά πάλι στο φαντάστικον και έτσι εντάξει, μια συγκίνηση όσο να είναι ε, υπάρχει και, Πραγματικά τότε και είναι τα ό,τι χρόνια, τα χρόνια που ε, το φανταστικό ήταν ε, ίσως και υπερεξηγήσιμο από, ε, από το ευρύ κοινό. Ε, με καχυποψία. ψία ε, σε αντιμετώπιζε κάποιος που του έλεγε ότι διαβάζει για μαγεία για μάγους, για δράκους, ή ότι σχετικά παιχνίδια ή ε, έχεις ε, με ασχολήσει με την αντίστοιχη τέχνη, έτσι, ε, ή, τα αντίστοιχα μουσικά ακούσματα. Τέλος, υπήρχε μια κάχη υποψία. Τότε, ε, όπως είπαμε, ήταν και πιο δύσκολο, όταν στα Σπαργανάτω ακόμα το διαδίκτυο, πιο δύσκολη η οργάνωση, να το πω έτσι, να βρεθείς με κόσμο, με, ε, να βρεις παρέες, να οργανωθείς. Αλλά παράλλον αυτά, εκείνη η γενιά έκανε... Ε, κάποιες προσπάθειες ε, έτσι, ε, για οργάνωση να εργαθούν, να, να γνωριστούμενα. Ε, υπάρχουν κάποιες βάσεις από αυτές τις προσπάθειες, να το πω έτσι, από αυτές τις ομάδες του τότε ξεπίδησαν, πιστεύω, αυτά που βλέπουμε, που, που απολαύσαμε αυτήν την αλήθεια ε, στο φαντάστικο, από το μεράκι αυτών των ανθρώπων που από τα δύσκολα και χρόνια που δεν υπήρχαν τρόποι και μέσα σε επικοινωνία, επέμειναν και έκαναν τα όνειρά του πραγματικότητα. Και γι' αυτό θα μου επιτρέψει να υπάρχει μια μικρή συγκίνηση, προ Θεού δεν, δεν είχα ποτέ κανένα πρωτογονιστικό ρόλο α, σε αυτά, όμω θέλω να πιστεύω ότι α, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που α, Περάσαμε από αυτούς τους χώρους που ασχοληθήκαμε όταν δεν ασχολούνταν κανένας άλλος. Ε, πιστεύω ότι όλοι χαιρόμαστε όταν βλέπουμε ε, την αποδοχή αν μη τι άλλο, το, την ευρύτητα του κοινού που έχει σήμερα, το σήμερα όλες αυτές, ε, ό, όλο αυτό που λέμε φανταστικό. Πάμε στο επόμενο κομμάτι μας. There's no dream. Απούσαμε το κομμάτι Lyra γύρω, όπω το λέμε την ελληνικά, από και η οποία φυσικά είναι η γνωστή μας Λίρα Μπελάκουα, από την τριλογία του. Πουλανμένα από τις αγαπημέρε μου σειρέ, την τριλογία του που μου είχε Dark Materials, τα το σκοτεινά του γλικά. Ε, να πω έτσι, ότι φυσικά αυτό είναι από την. Ομώνυμη. Από την ταινία, όχι την ομώνυμη, την ταινία Golden Compass η οποία είναι βασιμένη στο πρώτο βιβλίο της σειράς των Οσχαν Lights και η σύνδεση είναι του γνωστού από τα φετινά Όσκαρ Alexander Ντεσπλά Λοιπόν, ε, αρκετά όμως, συγγνώμη να συγκούρασα με την μικρή μου αναδρομή προηγουμένως ε, να δούμε λοιπόν τι έγινε τι είναι ένα συνέδριο του φανταστικού τι μπορεί να απαιτήσει περιλαμβάνει ε, πάρα πολλά πράγματα όπως θα δείτε και να ζητήσω προκαταβολικά συγγνώμη γιατί ήταν τόσα πολλά ε, τα δρόμενα και τόσα πολλά μπορούσε να δει και να κάνει κανείς που μοιραία κάτι κάποιον θα ξεχάσω ζητώ προκαταβολικά λοιπόν συγγνώμη και, όποιος, ε, και όποιον ξέχασα Ελεύθερα να μου το πει εδώ στο, με μήνυμα στο Music Heaven αν είναι μέλος, ή μέσω Facebook μήνυμα και σε επόμενη πομπή με χαρά μου θα διορθώσω το λάθος μου. Καταρχάς λοιπόν όπως όλα τα συνέδρια έτσι, και τα επιστημονικά αλλά και τα χομπιστικά να το πω έτσι είχε ομιλίες. Είχε πολλές ομιλίες και πραγματικά ήταν μια ευχάριστη έκπληξη όταν πρωτο ε, είδα την οργάνωση του φαντάστικων ε, όταν είδα το πρώτο, την πρώτη έκδοση του στο διαδίκτυο του προγράμματος και δηλώσουν ήταν 4-5 ομιλίε να το πω έτσι και ήτανε και αυτές βέβαια ε, μέσα στο διάστημα που μεσολάβησε, το πρόγραμμα γέμισε ασφυκτικά στις Φυσικά, δεν με καταφέρω ε, να τα παρακολουθήσω όλα, αλλά πιστεύω ότι <laughs> καταφέραν να παρακολουθήσω ε, αρκετά. Ε, ήτανε εντυπωσιακή ανταπόκριση τόσο των ομιλητών, όσο και του κοινού, πιστεύω. Βέβαια, εντάξει, αλλού λίγο περισσότερα τα άτομα, αλλού λίγο λιγότερο, ανάλογα τις χώρες, τα... τι άλλο έτρεχε παράλληλα, αλλά νομίζω ότι κανένας δεν πρέπει ε, να είναι δυσαρεστημένος, πολλότε μάλλον που πρόκειται για την πρώτη-πρώτη αντίστοιχη ε, προσπάθεια ε, στη χώρα μας. Λοιπόν, υπήρχαν ομιλίες, όπως κάθε συνέδριο, ομιλίες οι οποίες α, άλλοτε ήταν λόγος, Άλλοτε όμως συνοδεύονται και από ε, ωραία όμορφα βίντεο και το οποίο πραγματικά ελπίζω, νομίζω έχουν αρχίσει σιγά σιγά να κάνουν ε, την εμφάνισή τους στα διάφορα μέσα ε, YouTube έτσι και κυρίως εκεί πέρα, βίντεο από το Fantástico και εκεί μπορεί να τα δείτε και φυσικά έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και τα Αντίστοιχα άνθρα. Επίσης υπήρχαν ε, σεμινάρια και εργαστήρια. Ε, υπήρχαν πάρα πολλά ε, και, και σεμινάρια και εργαστήρια, ε, τα οποία ε, ε, ασχολούνταν με πιο εξειδικευμένα να το πούμε έτσι, θέματα. Ε, μερικά μάλιστα ήταν και ε, πιο ε, Επίσημα να το πω έτσι, σίγουκα, ήταν με, με περιορισμένη είσοδο, με, κάποια, με μια μικρή ε, συμμετοχή, ήταν ε, κάποια που το οποία είχαν εκπαιδευτικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Λίγα λίγα θα σ, α, στα παρουσιάσω και όλο αυτό ε, πλαισιούναν, ο, γύρω από αυτό το πλαίσιο, υπήρχε και η παρουσία των ε, εκθετών και των ε, ομάδων. Ε, τον εκθετών, δηλαδή των επιχειρήσεων, των ε, εκδοτικών οίκων, καταστημάτων κλπ. Το, τα οποία δραστηριοποιούνται στον αντίστοιχο χώρο και η παρουσία των ομάδων των συλλόγων, ε, να το πω έτσι, οι οποίοι ε, δραστηριοποιούνται στο χώρο του φανταστικού και παρουσίαζαν ε, τα έργα του. Ε, Θέλετε να απαντήσω και στο ερώτημα ε, τι, ε, τι νόημα έχει. Σε όλα τα συνέδρια στα οποία έχω ε, βρεθεί, όσων αυτών των δηλαδή, ε, υπάρχει ε, πάντοτε και το εμπορικό, σε εισαγωγικά το εμπορικό, έτσι, το περισσότερο μαρκετίστικο θα λέγαμε, Κομμάτι. Ακόμα και ε, στα, στα μεγάλα επιστημονικά συνέδρια, οι εταιρείες του χώρου έχουν ε, stand και ε, παρουσιάζουν τα τελευταία τους ε, επιτεύγματα σε τις τελευταίες τους, τους έρευνες προϊόντα, έτσι λοιπόν, γιατί όχι και σε ένα συνέδριο και το φανταστικό, σαφώς και ε, χωράνε και όλοι οι επαγγελματίε, να το πω έτσι, που παρουσιάζουν τη δουλειά τους και είναι μία ευκαιρία να τους γνωρίσει το ευρύτερο κοινό, γιατί είπαμε έχουμε βέβαια πλέον το διαδίκτυο που απλοποιεί και καθιστά εφεκτά όλα αυτά, αλλά αλλιώς είναι και οι διαζώσεις όπως λέμε ε, επαφή με το κοινό με τον, ε, με τον κόσμο. Οι, οι χώροι της Ελληνοαμερικανικής Ένωση ε, μας Είχαν διαθέσει όλες ε, και τις δύο αίθουσες που οπότε κατάλαβα έχουν στο ισόγειο και, το, ο, και οι οποίες ήταν συνέχεια ε, γεμάτες. Στην ουσία η μόνο, επειδή ήμουν εκεί και τις δύο μέρες από το πρωί μέχρι την λήξη, άνοιγε στις 11 το φαντάστηκον, της πλήρως του ώρας και κλείνει στις Εννέα. και τις α, δύο μέρες ε, ο κόσμος ήταν ε, πολύ ε, Στην ουσία οι μόνες ήρεμες ώρες ήταν κάποιες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Από το Σάββατο του μεσημεράκι και μετά δεν σταμάτησε ε, να είναι συνέχεια γεμάτο η ε, Ελληνοαμερικανική Ένωση. Ε, Περιντάω να σου πω ειδικά Σάββατο, απόγευμα προς βράδυ και Κυριακή ε, όλη μέρα, ειδικά προς το... ε, και εκεί πέρα προς το βραδάκι που ήταν τα κλεισίματα ήταν ασφυκτικά γεμάτη και το ισόγειο και το αμφιθέατρο ε, δεν ξέρω αν, εγώ έχουμε να συνεχίσουμε, συνεχίσει έτσι το και στο τέλο δεν θα χρειαστούμε αμφιθέατρο, θα χρειαστούμε ολόκληρο στάδιο, μακάρι Μακάρι αυτό έχω να πω μόνο. Ε, και φυσικά και οι τον των συνέχεια και των σημεριών συνέχεια είχαν είχανε κόσμο. Ε, και είναι ευχάριστο. Είναι πολύ ευχάριστο να βλέπεις ένα συνέδριο να έχει τέτοια ανταπόκριση όχι ε, μόνο στους φίλους του ήδους. σε αυτούς που ασχολούνται, αλλά και στο ευρύ κοινό. Υπήρχε κόσμος που ήρθε επειδή το άγκος, επειδή είχε κάποιο γνωστό και από περιέργεια, αν θέλετε και μόνο, ε, μας ε, το επισκεφθήκε και ε, ε, Ελπίζω να, κάτι να πήραν, κάτι να έμεινε και να ε, ε, γοητέρθηχαν και αυτοί από αυτό τον υπέροχο, τον φανταστικό μας κόσμο. Και, Κάτι που ξεκίνησα να λέω και δεν το ολοκλήρωσα, συγγνώμη γι' αυτό, είναι ότι το σχόλιο που έκανε, όταν λέμε φανταστικό, εννοούμε έχει πολλές αποχρώσεις και ε, υποείδη, έτσι, ε, όπως το ίδιο συνέδριο μιλάμε για επιστημονική φαντασία και δίπλα μιλάμε, ε, δηλαδή, μιλάμε για διαστημόπλια, δίπλα μιλάμε για μάγους και για δράκους. Όλα αυτά είναι ήδη και που ήδη αν θέλετε, εντάξει θα κολλήσουμε τώρα στην ακριβή κατάταξη του φανταστικού. Όλοι αυτοί οι κόσμοι, οι φανταστικοί, οι άλλοτε μαγικοί, οι άλλοτε όχι, ε, ανήκουν σε αυτό το είδο. Και πάντοτε ε, πίσω από όλα αυτά ε, θα βρείτε και, το και με την θα βρείτε και τη σχετική λογοτεχνία η οποία α, αποτελεί τη βάση πάνω σε, πάνω σε αυτή, πάνω σε τα γράμματα κάποιων συγγραφέων ε, χτίζονται όλα αυτά. Και πραγματικά ένα από τα πράγματα που ε, χάρηκα είναι για την που είδα ιδίως όμαση έτσι, και την ελληνική ε, παραγωγή, βιβλιοπαραγωγή στο χώρο του φανταστικού. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μας και να αρχίσουμε έτσι να λέμε πιο αναλυτικά. Σημαίνει του και ακούσαμε το κομμάτι Lion, το λιοντάρι, από την ταινία τα χρονικά τη Νάρνια. Και το λιοντάρι, ο ασλάν, το λευκό τάριο το. Που η παρουσία είναι καταλητική για τον κόσμο τη Νάρνια. Και μην πει ότι ο κόσμο τη Νάρνια δεν ανήκει στο φανταστικό έτσι. Και για να μην νομίζετε ότι η φανταστική λογοτεχνία είναι κάτι ε, των τελευταίων ετών δεκαετιών. Ε, η ρίζα είναι πολύ πίσω. Έτσι. Τι να πούμε για τον Μάρκο των Βαχυλιωδικών από το. Νάρχο, το, το, το ε, δεκαιτία το του 40, του 50 αν θέλετε έστω εκεί. Ε, και η πρώτη ε, ομιλία να το πω έτσι που ξεκίνησε ήταν για τον ακρονομικών ένα βιβλίο ε, για το οποίο οι, οι όσοι το έχουν ακούσει, μισή θα πούνε ότι υπάρχει, άλλη μισή ότι δεν υπάρχει. Ε, Αυτά όμως μας τα ανέλησε στην uh, ομιλία του ο uh, από Ιωαννίδης uh, που έκανε μια uh, αναδρομή θα λέγαμε από το uh, κόσμο του Lovecraft H.P. Lovecraft έτσι, uh, θρύλος του κουθούλου να έχετε ακούσει και διάφορα αλλά, έτσι, λίγο προς το τρομακτικό προς το, προς το horror θα λέγαμε ε, ο, ο κόσμο του Lovecraft. Ε, όσοι είστε του, του καλού τρόμου, ε, όσοι δεν θέλετε να γυρίσετε τα βράδια, να το πω έτσι, διαβάζετε Lovecraft, καλό θα σα κάνει και φυσικά μέχρι τα μαγικά βιβλία του σήμερα. Αληθινά ή όχι, αυτό θα το, το αφήσαμε στην κρίση των αναγνωστών εν πάση περιπτώσει. Ήταν ε, μία ομιλία που μα έβαλε πραγματικά στο, στο κλίμα. Στη συνέχεια είχα τύχη να παρακολουθήσω ένα βίντεο και συζήτηση από ε, ε, το βίντεο που το είχε κάνει ο Κώστας Τζουρέκης για την μία συγγραφέα που ομολογώ δεν την ήξερα, ε, την Τάνη Βρετανίδα, η οποία ε, είχε κερδίσει μάλιστα βραβευμένη συγγραφέας, αγωνίστηκε έγγραφε για το φανταστικό σε εποχές αντίξοες θα έλεγα και σε εποχές που δεν μπορούσε να έχεις την άμεση γενικά να έχεις την αγωνία που είσαι σήμερα ε, με μια ιδιαίτερη γραφή. Πραγματικά μου κίνησε την περιέργεια να μάθω περισσότερα για το έργο της αυτή η ομιλία και σε πρώτη ευκαιρία θα διαβάσω κι εγώ και πραγματικά αυτό που σχολιάστηκε είναι στην Ελλάδα είναι παντελώς άγνωστοι, που προσπάθειες είχαν γίνει ε, δεν, βιλία, δεν έχουμε κυκλοφορήσει τα βιβλία της, αλλά εντάξει όσοι διαβάζουμε στα αγγλικά ε, μπορούμε να βρούμε κάποιες και γράψει πάρα πάρα ε, πολλά βιβλία και ήταν και ένας φορος τιμής αυτό το ε, βίντεο φιέρωμα καθώς έφυγε ε, ε, από το ζωή μαζί με τους ε, άλλους δύο μεγάλους του, του φανταστικού τους οποίους και φυσικά τιμήσαμε και τιμήσαν οι ομιλητέ με τις επόμενες παρουσιάσεις και αναφέρομαι αφαιροσμένως τον Sir Christopher Lee ε, με θέμα «Ο κακός σου που αγαπήσαμε» ένα Εξαιρετικό αφιέρωμα και βίντεο αφιέρωμα και ομιλία από τον ε, ελληνικό συλλογοφιλόν Tolkien με τη συμμετοχή του ε, spoiler -alert και το αφιέρωμα αυτό στον Christopher Lee ήταν ε, πραγματικά ένα φόρο τιμή ε, πιστεύω. Όλοι γνωρίζετε. Ε, αν κάποιος μας ακούει και δεν γνωρίζει το Κρίστοφερς, λέει, ε, τι να σας πω, Σάρουμον, ε, ε, να σας πω, ε, από τον όχο των δεχτυλίδιων, πιο πάλι, Δράκουλας. Ε, εντάξει, Τζέιμις ε, Μποντ, ο άνθρωπος με το χρυσό πιστολί, αν θυμάστε, λέει τίποτα, ε, Εντάξει, πιστεύω ότι οι περισσότεροι μας ακούτε γνωρίζετε. Έτσι, ένα φίλο μας θυμίσε το τον Κρίστοφερ ε, Λί το έργο του ε, και, ε, το αφιέρω, και η ομιλία που το, ε, το αφιέρωμα στους μεγάλους μας που φέτος φυσικά το τέσσερις ελευάντες στην πλάτη μιας χαλώνας για ένα αφιέρωμα στον Σερ Τέρι Πράτσετ που το παρουσίασαν με πολύ ε, με πολύ μπρίο, με πολύ όμορφο στυλ. Θα το παρουσίασε να το πω έτσι, όπως θα το ήθελε ο Σερτέλι Μπράτσετ, ο θά Ροστάθης και η Ευθυμία ε, Δεσποτάκη. Ε, και πραγματικά ήταν ε, ε, ένα για μένα ένα από τις κορυφαίες στιγμές του ε, αν Δεν ξανά μας ακούνε τα παιδιά, αλλά μπράβο τους πιστεύω ότι ο Σερτέλι θα είναι περήφανο, Η Θεία για τους φίλους Θα είναι περήφανος για τη δουλειά που κάνετε Και να θυμίσω εδώ Και εμείς το Ex Η εκπομπή μας Είχε κάνει ένα αφιέρωμα ε, Με την αφορμή Του θανάτου του Σερτήρι Πράτσετ Μπορείτε να το ακούσετε από το αρχείο Της εκπομπής μας Ο ενδιαφέρεστε Και οι ομιλίες α, συνεχίστηκαν Αλλά Ας πάμε εμείς να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι για να συνεχίσουμε με το πρόγραμμα. σε αναγνωρίζετε, είναι μία από τις συνθέσεις του Βασίλη Πολιδούρη για πιο αλλό, τον Κόναν τον Βάρβαρο. Έτσι να μην και τις καταβολές των ταινιών επικής φανταστής. Μία εμβληματική φιγούρα θα λέγαμε στον στο χώρο του φανταστικού Κόναν ο Βάρβαρος. Έτσι και αν έχει εμπνεύσει σε διάφορες περιπέτειες, ...και πολλούς παίκτες παιχνιδιών ρόλων, ο κλασικό χαρακτήρας του βάραβαρου πολεμιστή που βλέπουμε συχνά σε αυτά, νομίζω ότι είναι βγαλμένος... Ε, ή ο Κόναν είναι ακριβώς βοηγμένος από αυτό το πλαίσιο και ναι γιατί όσο γινόταν αυτές οι ομιλίες δίπλα στις έψοσες παιχνίων ε, ένα σωρό παίχτες να στα μυστικά του ε, πιο γνωστού, πιο δημοφιλούς παιχνίδιου ρόλων του Dungeons Dragons δύο έμπειροι uh, Dungeon Masters όπως λέμε αφηγητές όπως λέμε σε πιο σύγχρονα uh, παιχνίδια ο Λέξης Μακρύς και ο Βασίλης Βατζόγουλου μειούσαν uh, με περιπέτειες και με uh, χαρακτήρες που είχαν uh, προετοιμάσει τα, uh, τον κόσμο στο μυστικά του παιχνιδιού uh, ρόλων και uh, χαίρομαι γιατί υπήρξε, είναι ένα ιδιαίτερο ρόλο παιχνιδιών ε, παίζω και εγώ να το πω έτσι και ε, έτσι μπνεύστηκα θέλετε και από το Fantastikon και, και θα ξεκινήσω και, μια, ε, και ένα καινούργιο παιχνίδι να τρέχω αλλά πάση περιπτώσει παλιός Dungeon Master και εγώ και να σου πω ότι ήταν τόσος ο κόσμος και για συμμετοχή που δεν κατάφερα να καθίσω να μιλήσω έτσι, λίγο πιο αναλυτικά ε, με τα παιδιά αλλά δεν ε, α, επιτυχία, αφού είχε επιτυχία όλο αυτό το εγχείρημα, εντάξει, το, ε, να τα πω με ησυχία μπορούμε και με υπάρχουν δωξηθώ, τρόποι και ποινωνίες πάρα πολύ στις μέρες μας για να τα, για να τα πούμε. Ε, Παράλληλα, από δίπλα οι ομιλίες, ε, μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία που δυστυχώ ε, δεν κατάφερα. να πάω είναι τις, ε, από τον Ανδρέα Μιχαλίδη για τους σύγχρονους μύθους και τους αρχαίους τους οποίους βασίζονται γιατί ε, τελικά είναι αυτό που λέμε όπως και στα βιβλία και στη, στα έργα τα, όλα αυτά έχουν τη βάση τους τα ποινή μου το ανθρώπινο πάνθος τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά και αυτά, όπως αποδεικνούν όλα και οι αρχαίες τραγωδίες έτσι, που έχουν σωθεί μέχρι τις μέρε μας για να μείνουμε στο καθήματά μας ε, είναι λίγο πολύ αναλύοντας το πέρασμα του χρόνου ε, είχαμε και προβολή τη ταινία The Winter ο χειμώνας, και το απόγευμα έκλεισε με τρία eventos τα οποία έφεραν πραγματικά το, το χώρο, το θέατρο της Νομερικανικής Ένωσης αλλά και τα, ε, ναι, λέω έτσι, και τα νεύρα των διοργανωτών στα όρια τους, καθώς το ενδιαφέρον του κόσμου ήταν ε, κάτι παραπάνω από τεράστιο, με συνέπεια όχι να έχουν γεμίσει όλες τις θέσεις και δεν χωρούσαν πλέον ούτε όρθιοι ε, μέσα για να παρακολουθήσουν ε, τα δρόμενα. Εκεί, επιτυχία, ε, ε, που εκεί να φανταστείτε την επιτυχία που είχαν αυτές οι ε, εκδηλώσεις. Ε, αυτό το τρίπτυχο εκδηλώσιο που έκλεισε την πρώτη μέρα σε επίπεδο εκδηλώσεων, πάντοτε έτσι, και, αλλά τρέχανε και τα εργαστήρια και τα σεμινάρια που λέγαμε, ήταν πρώτα απ' όλα το εντυπωσιακό θεατρικό μόρμεγιλ το μαύρο σπαθί της μοίρας». Α, αυτό ήταν ένα δρόμενο, ένα θεατρικό δρόμενο από τον ελληνικό σύλλογο των Φιλών Τόλκιν, ε, μία θεατρική προσαρμογή ενός επεισοδίου ε, από ένα από τα τελευταία βιβλία που έχουνε κυκλοφορήσει ε, από το, στον κόσμο του Τόλκιν ε, τα παιδιά του Χούριν. Ε, μια πολύ ωραία διασκευή, ένα μικρό επεισόδιο ε, από το βιβλίο αλλά που πιστεύω συνόψιζε πάρα πολύ όμορφα την ουσία, αν θέλετε, ε, του βιβλίου. Εκείνο που εντυπωσίασε ήταν πόσα πολλά μπορεί να πει και να κάνει κανείς όταν υπάρχει πάθος για αυτό που κάνει και πραγματικά ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά ε, που όχι μόνο που έπαιξαν αλλά και στα παιδιά που εργάστηκαν για να βγει αυτή η παράσταση στον αέρα γιατί με αυτά τα ελάχιστα μέσα, ε, με αυτές τις πρόσφοι που καταφέρνουν να κάνουμε ξέρετε όλοι οι έτσι, ε, ήταν, έβγαλαν αυτό το αποτέλεσμα ε, και ήταν, ε, ε, φαινόταν πραγματικά, το πάθος ε, για τη δουλειά ε, που κάνουν. Ένα, ένα μεγάλο μπράβο σε, σε, όλα, σε όλα αυτά τα παιδιά. Και δεν ξέρω αν... Ε, Μα κάνουν να ετοιμάσουν και άλλες και δεν ξέρω νομίζω πρέπει να έχει καταγραφή ε, όλο να έχει βιντεοσκοπηθεί όλο και ελπιστόκο κάποια στιγμή θα μπορέσετε και πολύ να το απολαύσετε στο γνωστό ε, στο, στο YouTube ή θα με κάποιο άλλο μέσο το οποίο θα μας υποδρύξει θα μας να μας ε, δώσει ο Σύλλογος Φίλων Tolkien πραγματικά ε, άκριζε. Μια σκοτεινή ιστορία βέβαια. Έτσι α, όσοι έχετε διαβάσει τα παιδιά του Χούριν ε, ξέρετε περί τι πρόκειται. Ε, αλλά α, ακριβώς εκεί στα, στα δύσκολα φαίνεται και ε, ε, και η δουλειά αν θέλετε και το ε, πάθος που, που μπορεί να επιδείξει κανείς. Και τίποτα. Αυτό μπράβο στα παιδιά δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ε, εν συνεχεία ε, μία πραγματικά ιδιαίτερη προσπάθεια που πολύ χάρηκα, ε, η Fantasy Core η χοροδεία του Fantasy. Ε, μία νέα ε, χοροδεία ε, η οποία ο φτώχος της είναι ε, να αποδίδει τραγούδια και ε, σε μορφή από το χώρο του Fantasy και αν σκεφτείτε ότι από θυμάμαι ένα έχουν που ε, συναντιόνται και κάνουν πρόβοση τακτικά νομίζω ότι έχουν αυτό που λέμε δυνατότητες ε, και να σε επόμενη ευκαιρία να έχουν και περισσότερο χρόνο ε, και περισσότερα τραγούδια και να τους ε, απολαύσουμε και πιο αναλυτικά και τη ε, βραδιά, τη βραδιά κλείσανε η Έρνης ένα live, α, μία, live ήταν σε συγκρότημα με παραδοσιακή κέλτικη μουσική και, πρα, και είχε, εκεί πέρα, είχε πάρα πολύ κόσμο ε, που ενδιαφέρονταν να, ε, να το δει, να το να τους δει και να τους ακούσει. Εγώ λίγο κατάφερα δυστυχώς αλλά ε, μπορείτε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το YouTube έχουν βγει κάποια βίντεο Α. και γενικά υπάρχουν βίντεο των Ιέρνης και μπορείτε να κρίνετε και μόνοι σας ε, το αποτέλεσμα της δουλειάς τους. Εγώ προσωπικά να πω ότι δεν έχουν να δλέψουν τίποτα από άλλες ε, αντίστοιχες προσπάθειες του εξωτερικού. Που, ε, που ασχολούνται με αυτό το είδος της ε, μουσικής. Έτσι, και μου πείτε ότι ξέρετε στο εξωτερικό, η κουλτούρα τους είναι πιο, τι πιο κοντά, γιατί η Αμερικάνικη κουλτούρα είναι πιο κοντά ε, στους Κέλτες από τη δικιά μας. Σας παρακολουθώ, μη βάζουμε τέτοια. Και που μετράει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το μεράκι όπως είπαμε και το αποτέλεσμα που πραγματικά ήταν ε, ε, ε, εξαιρετικό. Και, έτσι το επόμενο κομμάτι είναι ένα των έρνης που καταφέρα και βρήκα, ακούστε και εσείς και σχηματίστε τη δική σας άποψη. Με του Χέρνε που έπαιξαν και live στο, το Σάββατο στο Fantasticon 2015, Gloomy Winters. Ελπίζω να σα άρεσε η δουλειά του. Περισσότερα θα, θα του βρείτε μέσω του YouTube και των μέσων κοινωνική δικτύωση. να ε, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ αξιόλογη και σε επαγγελματικό επίπεδο η δουλειά του. Και ε, κα, κάπου και ε, παράλληλα τρέχανε όλα τα υπόλοιπα έτσι από το πρωί μέχρι το απόγευμα τρέχαν τα υπόλοιπα εργαστήρια και δραστηριότητες, είπαμε για τα παιχνίδια ρόλων που έτρεχαν παράλληλα στα σεμινάρια ξεκίνησε το πρώτο πρώτο που ξεκίνησε ήταν ένα ειβέντο διαγωνισμός α, συγγραφής ε, μικρού διηγήματος όπου μέσα σε... Μία ώρα και κάτι, 75 να θυμάμαι καλά, ε, με ένα θέμα που δόθηκε εκείνη τη στιγμή, όποιο ήθελε μπορούσε να συμμετέχει και να με το δικό του σύντομο διήγημα, και το οποίο μετά θα πήγαινε στην κριτική επιτροπή. Ε, μετά είχαμε εργαστεί για αυτό που λέγαμε για Dungeon Masters. Εκτός από το παιχνίδι είχαμε και εργαστήριο για το πώς θα γίνεται ένας καλός ή καλύτερος uh, Dungeon Master. Πώς θα τρέχεται δικά σε παιχνίδια ρόλων, τα οποία να πω δίνουν ε, πραγματικά μια άλλη διάσταση στην ασχόληση κάποιου με το φανταστικό και το λογοτεχνίδι του φανταστικού, του επιτρέπουν να ζήσει μέσα στους κόσμους τους οποίους ε, διαβάζει και του αρέσουν και υπάρχουν παιχνίδια ρόλων έτσι, για κάθε το πιο γνωστό είπαμε τον Dungeons and Dragons δελαμβάνεστε ότι πρόκειται για μεσονική επική φαντασία με μαγεία, δράκους και όλα τα αυτά που φαντάζεστε <laughs> να το πω έτσι ε, αλλά υπάρχουν και ένα σωρό άλλο κόσμοι ε, στο Διάνο στο σύστημα Star Wars σας είναι προηγουμένως, αλλά υπάρχει και Star Wars, αλλά υπάρχουν και αντίστοιχα πολύ ενδιαφέροντα στο διάστημα, και μάλιστα ήταν και σαν ένα από τους α, συλλόγους εκεί πέρα, που παρουσίαζαν σαν από τους εκ, ε, εκθέτες, ήταν και ένα ελληνικής α, παραγωγής, να το πω έτσι, παιχνίδι, α, παιχνίδι ρόλων, μια ε, προσπάθεια τώρα ε, πήρε το δρόμο για, ε, για έκδοση και, που είναι βασισμένο σε το Black Zephyr παραδοσία το Frontier ένα κομμάτι από το παιχνίδι αυτό, Frontier, το οποίο παρουσίασαν και, στις, και στα εργαστήρια το παιχνίδι πιστημονικής φαντασίας έτσι. ο Δημήτρης Λαζάζο το, ο οποίος το έχει δημιουργήσει το παρουσίασε και είχε και κάποια δείγματα και υπερεξέθεται με τα κάποια δείγματα της δουλειάς του το οποία τα είδε και πραγματικά είναι, είναι μια προσπάθεια που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από αντίστοιχες που βλέπετε όσοι ασχολούσετε με το είδος. Ε, πολύ ενδιαφέρον υπήρχε από τι έμαθα γιατί δεν πήγα στο εργαστήρι συγγραφής α, α, Imaginarium που ε, απευθύνεται φυσικά σε επίδοξου συγγραφεί και το πώς μπορούν να οργανώσουν τη δουλειά του και πώς να γράψουν. Ε, και αντίστοιχο θέμα είχαν, είχε και το επόμενο και άλλο εργαστήριο ε, για το, με το γενικό τίτλο «Η φαντασία συναντά την πραγματικότητα. Πώς να πετύχεις γράφοντας ε, fantasy, horror και, horror και science fiction, τα τρία χοντρικά ήδη να το πω έτσι, τρία μεγάλες κατηγορίες του Φανταστικού έμφε οι και εκεί πέρα η Βάια Ψευτάκη και η Δήμητρα Νικολαίδο έκαναν το εργαστήριο αυτό ο Θόμας Μαστακούρης έτσι γνωστός τους παλαιότερους από εμάς ένας από τους πιο αξιόλογους Έλληνες μεταφραστές στο Φανταστικό είχε έκανε παρουσίαση κάποιων βιών ήταν και στην παρουσίαση για την ΤΑΝΕΧΛΗ ε, είχα τη χαρά να τον ξαναδώ γιατί είχα τη χαρά να τον γνωρίσω από είπα, από παλαιότερα και μπράβο του είναι από του ανθρώπου που με συνέπεια ασχολείται και υπηρετεί ε, αυτό το είδος που, ε, που αγαπάμε και κάπου εκεί αυτές ε, ε, οι ολείς ήταν οι εκδηλώσεις που έκλεισαν την, α, την πρώτη ε, μέρα και κλείσαμε περίπου και την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι εμπνευσμένο από το Silmarillion του Τόλκιν και θα μου επιτρέψετε να το αφιερώσω στο Σύλλογο Φιολτόλικη και, και ιδίως τα παιδιά που δούλεψαν για το θεατρικό Μορμέκελ. Thank you. Το The Music of the Ainur είναι κομμάτι μνημοσμένο από το Silmarillion του Tolkien. Και όσοι δεν έχετε διαβάσει το Silmarillion, ε, να πω ότι θα είναι ένα επικόνδυα στάσιο του Tolkien. Θα έλεγα ότι είναι η μυθολογία τη μέση του κόσμου που διαδραματίζεται η ιστορία του Tolkien. Ε, θα πρότεινα πάντως ε, να μην το διαβάσετε πρώτο. ξεκινήστε κλασικά από το Χόμπιτ και τον Άρχοντα για να εκτιμήσετε καλύτερα μετά το Silmarillion. νομίζω ότι διαβάζοντας πρώτα το Silmarillion θα, ε, ε, θα αποκτήσετε ε, ε, τη σωστή... σωστή. σας πω πρόσωπικά σε αυτές, αλλά πάστε από απόψη μου τη σωστή εικόνα για τον κόσμο του, του Tolkien. Ε, να συνεχίσουμε όμως με τα του συνεδρίου να καλησπίσουμε και τη Ρεα που είναι εδώ ε, στο μέρος του music και αυτή και έχεις δει και μας ε, ακούει ε, και όσοι μας ακούτε ε, από όλα μέσα ελεύθερα μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και στο facebook ή το goodreads είτε μέσα από την εφαρμογή του σταθμού θα χαρούμε να σας ακούσουμε. Λοιπόν, πάμε, και πάμε στη δεύτερη μέρα, στην Κυριακή ε, όπου και πάλι γεμάτη μέρα, ε, γεμάτη και από μιλίες και λοιπές παρουσιάσεις και φυσικά γεμάτη και από, ε, από σεμινάρια και εργαστήρια και πολύ ενδιαφέροντα. Μάλιστα ε, ε, ξεκινήσουμε πρωί πρωί, πρωί ε, 11 η ώρα δεν ξέρω πότε κατάλαβα οι περισσότεροι το θεωρούσαν πρωί ε, δεν, δεν ξέρω τα θεναϊκά ωράρια πλέον τα έχω ξεχάσει προς περιπτώσει ξεκινήσε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση των βιβλίων δράκων ε, δεν ξέρω αρκ... πως τα έχετε δει είναι χαρακτηριστικά τα στα του στα βιβλιοπολία από το συγγραφέα τον Χρήστο και στο πάνελ τον συντρόφευαν η Χριστίνα ε, Μανιά και η Ροχριστιά ε, και μας παρουσίασαν τα ε, βιβλία του ε, και το Σάσσα και ο συγγραφέα φυσικά κυρίως για τις εμπειρίες του κατά τη συγγραφή των βιβλίων για αυτά που ήθελε για το πώς έφτασε να μας δώσει αυτό το έργο. Ε, δεν το έχω διαβάσει βέβαια ακόμα τα βιβλία, αλλά έτυχε, έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί έτυχε να είναι από αυτά που είχα στα υπόψη, ε, το οποίο μετά το φαντάστηκον η λίστα με τα υπόψη, φαντάζεσαι ότι έχει μεγαλώσει πάρα, μα, πάρα πολύ και να δω... Να δω πριν, εδώ είναι που λέμε πριν να μπει αυστηρό ε, πρόγραμμα ε, αν σκεφτείτε ότι από τους εκθέτε η τίμηση περισσότερη ήταν στην ουσία ε, εκδοτική ε, εκεί ήταν 16-17 αν θυμάμαι καλά ε, εκδοτική εκεί που μας παρουσίαζαν τα έργα του και ε, παρουσιάστηκαν και ε, αρκετά έργα και αρκετοί γραφής πέρασαν ε, από εκεί να γνωρίσουν το τους. Ε, στη συνέχεια υπήρχε μια ενδιαφέρουσα ε, ομιλία για όσου έχουν και παιδιά να το πω έτσι για την παιδική και να λογοτεχνία και τη σχέση της με την φανταστική ε, λογοτεχνία ε, δεν μπόρεσα να την παρακολουθήσω αυτή και λυπάμαι και περισσότερο λυπάμαι που δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω στη συνέχεια τον αιώνιο πρόμαχο στην ένατη τέχνη από τον Ανδρέα Μιχαλίδη και Μιχάλη Γεωργοστάδη και ευελπιστώ ότι κάποια στιγμή μέσω ε, κάποια που θα υπάρξει μια ηχογράφηση κάτι και θα μπορέσω να την ε, παρακολουθήσω. Είπαμε είναι τόσο πολλά αυτά που, θα, που, που ήθελα να κάνει και μόνο ε, δύο κουβέντες να πει με φίλους και, και γνωστούς. Παίρναγε για ώρα χωρίς να το καταλάβεις. Ε, πάλι είχαμε την προβολή μιας ταινίας μικρού μήκου στις και μετά είχαμε αφηγηματικά ε, δρόμενα. Δηλαδή, μια παρουσίαση, ε, μια αφήγηση ε, στην ουσία τις οδηγήσει των, των περιπετειών του Οδυσσέα από τη Μάνια Μαράτου ε, ενώ είχαμε στη συνέχεια είχαμε ε, ε, αναγνώσεις δύο διηγήματα, το Μέσα Πλιδαρότριπα και το Φατεμάτα Μάτια Ψάρια είχαν αναγνώσεις διηγήματων και ε, οι αφηγήσεις συνεχίστηκαν με βάρδισσες ε, Νομίζω ότι όλοι γνωρίζετε τους μεσόνικους βάρδους, όπως λέμε, μια αντίστοιχη λοιπόν, προσπάθεια, μια αντίστοιχη ε, δουλειά. Παρουσίασαν ε, ε, στο Φανταστικό Νιββάρδισσες με τίτλο με τον όμορφο τίτλο «Hunting and Shunting». Ε, Δεν θα το λομήσω με το βασταλληνικά. Τιμήσω τον εξήγηση περιπλάνησης στη φθινοποριάτικη ε, φαντασία» και πολύ κόσμο πάλι ε, συγκέντρωσε το χορό, η παράσταση Χορού ε, που, το Mystery Dance Fusion Show ε, χωρί ε, χορευτικά μοτίβα θα έλεγα χωρίς χορευτικά μοτίβα εμπλουτισμένα από διάφορε uh, ethnic παραδόσεις ε, και με δόσεις ε, στοιχείων του, ε, του φανταστικού και έχουν ε, νομίζω πρέπει να κυκλοφορούν ήδη βίντεο σχετικά στο στο youtube που διορθώστε με αν κάνω λάθος και ε, έκλεισε ε, οι παρουσιάσεις με πάλι τε, ε, ε, ήδη ήταν των κεμάτα δεν συζητάμε ένας γεωρίς διοργανωτής αναγκαστεί ε, να βάλουν ε, δύο όδια, ένας έμπαινε, ένας έβγαινε δεν υπήρχε χώρος ε, σχεδ, καλά καλά ούτε, ε, ούτε οι φωτογράφοι κατάφεραν να να βρούν παραλίγο να, να μείνουμε και χωρίς ε, φωτογραφική κάλυψη πας ήταν το costume parade το φανταστικό costume parade στο οποίο ε, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, είναι τα Couching Parade. Είναι, πρόκειται για για ανθρώπους, οι οποίοι ε, δίνονται με στολές ε, και μην βιέστητε να πείτε αποκριάτικες, έχουν άλλο χαρακτήρα τελείως, δίνονται με στολές, οι οποίες ε, είναι βγαλμένες από ήρωες της ε, εδώ πέρα τη φανταστική λογοτεχνία ή σε άλλα συνέδρια, γύρω στον κόμικ ε, κλπ. Και είχαμε, είχαμε οκτωδιαγωνιζόμενους, αλλά ε, με πραγματικά πάρα πολύ καλή δουλειά στις, στολ, στις ε, στολές τους. Ε, και ε, ο διεθνής ώρας γι' αυτό είναι cosplay. Από τα αρχικά costume play και costume players. cosplayers Και ε, να πω εδώ πέρα ότι... Ε, Λυπήθηκα με ποια έννοια ότι μόνο 8 συμμετοχές είδα στο διαγωνισμό και μερικές άλλες ε, ε, 3-4 συμμετοχές εκτός διαγωνισμού είδα στη σκηνή ενώ, ενώ, και αυτό οφείλω να το πω, ενώ στους χώρους του συνεδρίου και τις δύο μέρες, και ιδίως στην Κυριακή, υπήρχαν πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλοί κόσμος ντυμένοι με ε, στολές εμπνευσμένες από το... Οπότε φανταστικό! Ε, και πραγματικά σε κάθε συνέδριο που έχει να κάνει με το φανταστικό ε, όλα αυτά τα παιδιά, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δίνονται με όσο το δυνατόν πιο αυθεντικές ε, στολές, δεν είναι ένα πραγματικά ξεχωριστό χρώμα στις, ε, στις εκδηλώσεις. Και μπράβο τους! Και ε, θα τους παρότρευε την επόμενη φορά να ανέβουν στη σκηνή, να δουν όχι να να δουν όλοι καλύτερα τις ε, στολές τους. Είναι από όλα τα είδη, δεν ξέρω, νομίζω μας ακούει και, ε, η, ε, μας ακούει και η φίλη μου η Βάση, ήταν εντυπωσιακό, Ή, εντύσει, είχε ατύσει όλη την οικογένειά της με μεσαιωνικές ε, στολές εποχής. Ε, αν δείτε, στις φωτογραφίες, μπείτε είτε στο YouTube είτε στο Facebook της Φανταστικών και αυτός, δείτε τις φωτογραφίες και δείτε πραγματικά τι χρώμα έδωσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στις, ε, ε, ε, στο, στο όλο Φανταστικών και πραγματικά αξίζει τον κόπο. Θα τους δείτε το σε όλα τα βίντεο, ε, τα. Ε, Εντάξει, ο διαγωνισμός ε, έδωσε κάποια βραβεία, για μένα δεν ε, ήταν, όλοι, ήταν όλοι νικητές, είχαν όλη δουλειά και η κριτική Επιτροπή, α, θα ε, ψήφισε και το κοινό και, και η κριτική Επιτροπή, α, α, ήταν πραγματικά μια λέει, δύσκολη, α, ήταν δύσκολες οι επιλογές και πραγματικά, εντάξει, ίσως κάποιοι ε, αδικήθηκαν, α, αλλά Δυστυχώ, αν έχει ε, να δώσει ψήφο ή πρέπει να διαλέξει έναν, όπω είπαμε και, ε, και στη Φόρμουλα 1, βάζει του 20 καλύτερου οίκου στον κόσμο. Κάποιο βγαίνει πρώτο, κάποιο βγαίνει τελευταίο. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Ε, Καταχαιροκροτήθηκαν όλοι από τον κόσμο. Ε, πόση ώρα μόνο φωτογράφηζαν και φωτογραφίζονταν με τον κόσμο, νομίζω αυτό τα λέει όλα για την αποδοχή και την αναγνώριση. Που, που είχαν μπράβο τους και ελπίζω να είναι βέβαιος όλους και ελπίζω να είστε συνέχεια εκεί να δίνετε χρώμα σε αυτές τις εκδηλώσεις πάμε όμως στο επόμενο κομμάτι μας και Ήταν από τον Αδάμαστο την ελληνική ταινία φαντασίας η οποία είναι εφασισμένη στον κόσμο που έχει φτιάξει ο Γιάννη στα χρονικά του Δρακοφίνικα. Η ταινία του Θάνου Κερμίτσης Αδάμαστος και κυκλοφορεί και σε ντιβδί και, και προτείνω να το προμηθευτείτε όσοι είστε φίλοι του φανταστικού ή ακόμα όσοι έχετε περιέργει να δείτε τι μπορεί να να γίνει ακόμα και στη χώρα μας σε αυτό τον τομέα. το τομέα του δημιουργό του κόμικ επιτέλους κατάφερα και τον γνώρισα από, από κοντά για να μου το φυσικά και το κόμικ το του με πολύ όμορφα πένα και σχεδιάκια και πραγματικά ήταν από τα highlights για εμένα Παράλληλα με όλα αυτά που λέγαμε συνέχιζαν με αξιοσημείωτη επιμονή παρά την κούρασή τους οι Dungeon Masters να εκπαιδεύουν τον κόσμο στα μυστικά του Dungeons Dragons, ενώ παράλληλα εξαγόταν και το τουρνουά ενός παιχνιδιού καρτών ε, βαζεμένου στο χώρο φαντασίας, μάλλον δύο τουρνουά έγιναν, το ένα είναι το Legend of the Five Rings και το άλλο ήταν το Android Net Runner, το ένα από τον κόσμο της επικής φαντασίας το άλλο από τον κόσμο της α, ε, επιστημονικής να το πούμε έτσι, φαντασίας. Ε, στα εργαστήρια τώρα, πολύ ενδιαφέροντα και αυτά τα εργαστήρια ε, μετάφραση από ποιον άλλον, από το τομά Μαστακούρι που έκανε και μια παρουσίαση βιβλίου ε, στη συνέχεια, ε, εργαστήρι επιμέλειας και μένου, που τη λένε μια μαζαράκι και ένα πολύ ε, ενδιαφέρον ε, σεμινάριο εργαστήριο ε, οπλισμός για... όχι για να σκοτώσουμε στα αλήθεια κάποιον, έτσι ο για παιχνίδια ρόλων, για live action role play που δεν ξέρω όπως το γνωρίζετε είναι να παίζεις με ε, να ζεις τις περιπέτειες που παίζεις όχι απλώς να τις αφηγήσεις και αυτό με τη βοήθεια παθιών και λοιπόν αντικειμένων φτιαγμένων από ασφαλή υλικά πλαστικά κλπ. Ε, υπάρχει ο σωσάγητη που ήταν παρόντες και στις αίθουσες του συνευρίου και μπορείτε να τους αναστήσετε στο ίντερνετ είναι πολύ ενδιαφέρον. Τα, τα παιχνίδια και οι εκδηλώσεις τους συνήθως είναι ανοιχτές στο κοινό μπορείτε να πάτε να τους παρακολουθήσετε. Και φυσικά ε, μια πολύ ενδιαφέρουσα σύντηση για το crowdfunding ε, από τα παιδιά της Drawlab Entertainment που συνεργάστηκαν για το παιχνίδι, παρουσίαζαν στο Fantasticon, συνεργάστηκαν για την RTPA Games και Επιτραπέζια παιχνίδια εδώ πέρα, με ε, θέματα από το φανταστικό, επιστημονική φαντασία, αλλά και κλασική ε, φαντασία με ε, μάγους κλπ. Έχαμε πολλές παρουσιάσεις στα παιδιά και πραγματικά είναι παιχνίδια που ε, και σαπιότα ποιότητα παραγωγής και σαν ε, τρόπο παιχνιδιού ε, είναι μην πω και καλύτερα από αυτά που αγοράζουν από εταιρείες του εξωτερικού. Ε, ο Σπύρος Γεννακόπουλος ε, ε, διοργάνωσε ένα εργαστήριο δημιουργικής γραφής για παιδιά με βάση το βιβλίο του, του, του, του Τρίφων από την Ιταλική ε, Και οι Γκόντερος Μπατάλιδωνς που ήταν μονίμως περ, με τις φορές στο Λέστος στο χώρο του συνεδρίου και είχαν και το δικό του stand παρουσίασαν πώς γίνεται η αλυσίδωτη Θωράκιση. Έτσι, είναι πολύ ενδιαφέρον, ε, μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση πώς φτιάχνονταν και φτιάχνονται ακόμα και σήμερα οι ελίσθητε θώρακε που βλέπει ε, κανείς. Ε, μετά είχαμε παρουσίαση του λιού του Δάσους με τα πέπλα, τεσσίνε ματά και κάπου ε, εκεί ε, έκλεινε και το, ε, και το φαντάστατο. Τώρα, πώς είπα. Το πιθανότερο έχω ξεχάσει τα μισά και κεβάλ επομένω διορθώσεις στις, ε, επόμενες, στις επόμενες εκπομπές Αυτό όμως δεν μας πτωεί καθόλου Νομίζω ότι ευκαιρία α, θέλουμε έτσι, Ευκαιρία θέλουμε να τα, να τα συζητάμε α, όλα αυτά Γιατί πραγματικά είναι... Ε, είναι πέρα από ε, ξεφεύγεις το φανταστικό ξεφεύγει από το αυστηρά λογοτεχνικό ε, από το διάβασμα δηλαδή ξεφεύγει από το διαβάζω ένα βιβλίο ε, καλό κακό μέσα μου αρέσει το, και εκεί θα το μου αρέσει το βιβλίο και τέλος το φανταστικό δίνει το κάτι παραπάνω ε, δημιουργεί μια ολόκληρη μετά Πραγματικότητα, να το πω, έστω, μία μεταφράση ε, βασισμένη στο βιβλίο δημιουργείς ε, Ένα κόσμο που σου πετρέπει να εμβαθύνεις ε, ακόμα, ακόμα περισσότερο σε αυτό που σου άρεσε, έτσι, και αυτό που και αυτό που ακούς. Αλλά αυτό ε, είναι αυτό που προσωπικά μου αρέσει περισσότερο. Εντάξει, να μην πω, πω περισσότερο, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ στο χώρο της α, φανταστικής λογοτεχνίας. Πάμε να ακούσουμε σε ένα κομμάτι ακόμα και να επανέλθουμε στο, το, στο υπόλοιπο του συνεδρίου. Μια από τις αγαπημένες μας διασκέφες είναι η Μαλούκα κατά τον κόσμον Τζούντιθ Ντελο Σάντος, μια μεξικανίδα, μεξικανή τραγουδίστρια που κάνει διασκέφες, cover σε βιντεογέμισ, παιχνίδια φωτιάς και θα ακούσαμε το Range of Castamere από φυσικά πρώτη σειρά των γύγων Song of Fire and Eyes, τραγουδίτη φωτιάς και του πάγου ή αλλιώς Game of Thrones, ο οποίος λέει κάτι αυτό του γνωστού μας Τζι Μάρτιν που περιμένουμε όλοι εν αγωνίως το επόμενο ε, βιβλίο του. Λοιπόν και καθώς σιγά σιγά εκπομπή πηγαίνει και στο τέλετος μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής να συνοψίσουμε τα του συνεδρίου. Ε, παράλληλα όσο γινόταν όλα αυτά είπαμε σωρόβους το ισόγειο είχε πάρα πάρα πολύ που είχαν τα ε, οι εκδότες, κατά κύριο λόγο και οι άλλοι δημιουργοί. Είχαν, όπως είπα, πολλούς εκδοτικού οίκους και εκτός από τα γνωστά βιβλία φαντασίας βρήκαμε και πολλούς που που ε, νέους, να το πω έτσι, εκδοτικού οίκους οι οποίοι ασχολούνται με ε, Έλληνες εγγραφέ ε, φαντασίας ε, και πραγματικά το έπαιζα πάρα, πάρα πολλά βιβλία, τα οποία μου κίνησαν το ενδιαφέρον να τα διαβάσω και όπως είπα, ε, μεγάλωσε η λίστα με τα βιβλία που έχω στα υπόψη μου για διάβασμα. Ε, δεν θα δικήσω, θα δεν προλαβαίνω να πάρω να διαβάσω, θέλω να να διαβάσω έναν ολό στους εκδοτικούς. Είκοους οι οποίοι θα σου συνέδριουν, πολύ απλά μπορείτε να μπείτε στη σελίδα του φαντάστηκον, fantastico.gr και θα δείτε όλους όσους είδαν και μπορείτε να ζητήσετε τα βιβλία των συγγραφέων. Τα mm. μερικά ε, θέλω, αρκετά μου κίνησαν πολύ την περιέργεια και θα ήθελα να και θα προσπαθήσω να τα διαβάσω σιγά σιγά να τα πούμε πρώτα και να τα διαβάσω Βέβαια υπήρχαν όπως είπαμε όχι μόνο η εκδοτική και ε, άλλοι καλλιτέχνες οι οποίοι εμπνέονται από το φανταστικό ήδη σας ε, είπα και το δημιουργό του κόμικ που έπνευσε την ταινία αλλά υπήρχαν και άλλοι ε, δημιουργοί κόμικς αλλά και καλλιτέχνες ε, ζωγράφοι έτσι, και άλλοι ε, ε, που φτιάχνουν κοσμήματα, διάφορα αντικείμενα που είχαν άμεση σχέση με το φανταστικό και τα οποία πραγματικά ε, έβλεπες πόσο μεράκι και πόσο λεπτοδουλειά ε, έχουν εκεί. Γι' αυτό λέω αξίζει το γκο. Που μπείτε στη στήλεια του φαντάστικων ήρθατε με μετειά στους εκθέτες ε, και ρίξτε λίγο, δείτε λίγο τις δουλειές τους. Ε, δεν είναι από, αυτά που θα, ε, από τις δουλειές που θα τις δεις ε, ε, το, λέμε, το mainstream που εγώ το έφυγε βέβαια να τα δεις και στα, πάλι, στα κεντρικά δισκοπολιά, κάπως έτσι θα τα βρει ε, στα κεντρικά καταστήματα, αλλά είναι δουλειές οι οποίες απευθύνονται σε ένα κοινό, ε, το οποίο ε, ξαναεκτιμίζει την πρωτοτυπία, την πρωτότυπη ε, έμπνευση, να το πω έτσι, δεν είναι το τυποποιημένο που βρίσκει, παντού έτσι. Ε, Μιλάμε για κάτι ιδιαίτερο και μου άρεσαν, ε, μου άρεσαν πάρα πολύ ε, τα, Οι σύλλογοι. Η σύλλογοι που ήταν ε, εκεί πέρα, πιστεύω ότι. Α, δικαίωσαν μ, μ, τη μετοχή τους, τον κόπο που έκανε για να συμμετάσχουν και να δώσουν χρώμα στο συνέδριο. Πιστεύω ότι καλά πήγαν από ό,τι παρατηρούσε και στα περίπτερα. Ασκέτω ο κόσμος που γνώρισε και είδε το έργο τους και ενδιαφέρθηκε. Εκτός από το πρόβλημα για όπλα, ήταν και συλλόγοι με πραγματικά όπλα μεσονική Σύλλογος ιστορίας, Ελλάδος και με πραγματική ξεφασκία ε, μπορείτε να τους ε, βρείτε και αυτούς. Και ε, φυσικά οι ακούραστοι άνθρωποι του Σύλλογου Λήνων Φιλών Τόλκιν που στήριζαν πάρα πολύ και αυτή την οργανωτική επιτροπή και α, και δεν ξέρω ακόμα έχω ξεχάσει. Το εγκατακλείδι ε, λοιπόν φεύγοντας την ε, και το βράδυ. Ε, Έβλεπε παντού κουρασμένου ε, ε, μεν, αλλά ε, ενθουσιασμένου, ευχαριστημένου ανθρώπου. Ανθρώπου που είχαν ε, αυτή τη λάμψη τη ικανοποίηση, τη... τη Πώ να το πω. Α, μια δουλειά που έγινε, που έγινε καλά, που απέδωσε. Και δεν είναι τυχαίο ότι. Κανένας δεν ε, συζητούσε για το αν ήταν ή δεν ήταν επιτυχημένη η διοργάνωση, διοργανωση συζητούσαν για του χρόνου. Όλοι δίναν ραντεβού ε, για του χρόνου, για το επόμενο ε, φαντάστικο, το οποίο ε, αυτό εύχομαι και εγώ, όχι απλώς ε, ε, ε, αν θα γίνει, θα γίνει πραγματικότητα. Και ευελπιστώ να είμαστε όσοι μας ακούτε και πολύ περισσότεροι να είστε εκεί. Και να, ε, ε, και να παρακολουθήσετε το και εσείς το event να συμμετέχετε και εσείς σε αυτό το, το μαγικό κόσμο ε, το κόσμο το φανταστικό που ενδεχομένω τον ξέρετε αυτή τη στιγμή μόνο όσο τον ξέρετε μέσα από τα βιβλία και είναι καλό κατά τη γνώμη μου να μάθετε και τις άλλες τι που πολύ πιθανό θα δώσουν και μια άλλη διάσταση στο πως αντιμετωπίζεται και τη σχετική λογοτεχνία. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Το Xlibris τελειώνει εδώ και για αυτή την εβδομάδα. Θα δώσουμε ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Όπως είπα και πάλι, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά που έτρεξαν για να διοργανωθεί ε, αυτό. Συγγνώμη και πάλι για τις όποιες παραλείψεις με χαρά μου να τις διορθώσω και φυσικά όσο θέλετε περισσότερες διευκρινήσεις κλπ Στείλτε μου εμένυμα και θα σας κατευθύνω στους σωστούς ανθρώπους για να τις α, απαντήσουν. Και κλείνουμε με το τελευταίο κομμάτι για σήμερα ε, θα μπορούσα να είναι άλλο πάλι από τον αρχόντα των δαχτυλίδων Into the West. Λοιπόν και μένα. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα! from across a distant shore Why do you